Η Ανάσταση θα έρθει όταν νικήσουμε όλοι μαζί το φόβο και ανατρέψουμε το μνημόνιο. Des curates, des moto, το αναστάσιμο μήνυμα είναι μήνυμα ελπίδας, ότι μετά τη στάβρωση έρχεται η Ανάσταση. Για το λαό μας όμως... Ο Γολγοθάς του Μνημονίου είναι μια διαρκή σταύρωση δίχως Ανάσταση. Η Ανάσταση θα έρθει όταν νικήσουμε όλοι μαζί το φόβο και ανατρέψουμε το Μνημόνιο. Αυτοί οι αριστεροί, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτός, έχουν αυτή την τάση. Όλα να τα κάνουν πολιτικά, να μην στέκονται στις άλλες πτυχές της ζωής. Ήτανε Πάσχα, είχαμε μεγάλη εβδομάδα. Έβγαλε το μήνυμά του, μόλι είδε το μικρόφωνο λογικό και μίλησε για την ανάσταση του λαού και τα μνημόνια, όλα πάλι τα ίδια. Αυτοί οι αριστεροί επαναστάτε το έχουν αυτό και εμεί το έχουμε εδώ, αλλά εμεί σε μικρότερο βαθμό. Άλλωστε, εμεί δεν διεκδικούμε να σώσουμε τη χώρα. Ε, γιατί απλά πιστεύουμε ότι δεν σώζεται, όχι για άλλο λόγο. Ο Αλέξη, που πιστεύει ότι σώζεται και διεκδικεί να τη σώσει, τα μπλεξε εκεί όλα μαζί με αφορμή και ευκαιρία. Τη μεγάλη εβδομάδα έκανε την περίφημη δήλωση που ακούσαμε μόλι τώρα. Σα καλωσορίζουμε, να σα πούμε και χρόνια πολλά, μια που τα λέμε αυτέ τι μέρε. Μέχρι χθε οι εκπομπέ ήταν με καλεσμένου. Από σήμερα είναι το γνωστό musical Variedem. Όπω κάθε μέρα είμαστε ζωντανά, είμαστε εδώ και είμαστε παντού. Όπω έλεγε μια παλιά διαφήμιση, ο Τσίπρα, εν πάση περιπτώσει, ω αριστερό γνήσιο, έκανε αυτή τη δήλωση. Ο Σαμάρα, ω δεξιό γνήσιο, έκανε και αυτό μια δήλωση, ο οποίο. Απέδειξε ότι όχι μόνο είναι δεξιό, είναι και πάρα πάρα πολύ μερακλείς. Ας κρατήσει ο καθένας μέσα του, στην καρδιά του, μια αναμένη λαμπάδα Καϊκά! που να συμβολίζει την προσδοκία για την Ανάσταση και της πατρίδας μας και την αισιοδοξία για το μέλλον ολόκληρο του ελληνικού λαού. Α κρατήσει ο καθένας μέσα του Στην καρδιά του Μια αναμένη λαμπάδα Καϊκά Αναμένη κιόλα μέσα μας η λαμπάδα Είναι μερακλείς ο άνθρωπος Το έχει κάνει με κάποιο τρόπο Και μέσα μας και έξω μας Δεν ήταν βέβαια πασχαλινή λαμπάδα Αλλά ήταν όλα αυτά τα υπόλοιπα Λαμπάδες θα λε, Που έχει εφαρμόσει Και εφαρμόζει με πολύ μεγάλη επιτυχία Και αποτελεσματικότητα πια Γιατί Έχετε καταλάβει αν έχετε γυρίσει αρκετοί που δεν το είδαμε και πολύ το πρωί στου δρόμου. Αλλά από εκεί που είσαστε έχουν αρχίσει οι, τα ξένα δημοσιεύματα, τα ελληνικά δημοσιεύματα, οι Έλληνε βουλευτέ, οι ξένοι αναλυτέ και οι Έλληνε αναλυτέ να λένε ότι πια τα καταφέραμε. Γυρίζει το κλίμα. Αυτό δεν φαίνεται πουθενά, δεν τεκμηρώνεται οπουθενά. Δεν έχει σημασία όμω, έχει αξία τι ακριβώ λένε αυτοί. Αυτά συζητούσαν το πρωί στο ΜΕΓΑ. Ήταν ο κύριο Μελά Ανεξαρτήδων. Ο Δημήτρης Καμπουράκης δεν θέλει συστάσεις, ο Γιώργος Οικονομέας δεν θέλει συστάσεις. Ξαφνικά μπλεχτήκαν όλοι μαζί γιατί μιλούσαν για πάρα πολλά και έγινε ο εξή διάλογος. Ευτυχώς έχει περάσει μεγάλη εβδομάδα και μπορούμε να τον μεταδώσουμε. απομακρύνετε τους ενηλίκους από τα ακουστικά διότι ακούστηκαν λέξεις βαριέ. Για να ξεκινήσουμε, παρακαλώ, ε, παρακαλώ. παρακαλώ, παρακαλώ να, πέ, να σε παρακολουθήσω, πέ, yeah. για τρέμου δηλαδή, με Where yeah. is yeah. my mind? Yeah. Πε μου. Ε, πάτε, από το ένα θέμα στο Μετά ο νου Συγγνώμη που στο λέω είναι petite amie du nom de Marilou. On la prenait en une enfant de son Τι είναι η Car tout le monde savait qu'il Sa de moto, bien davantage. Του εξήγησαν με κάποιο τρόπο, η οικονομία είναι που θέτει τα θέματα και τι ερωτήσει. Του εξήγησαν με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω αν κατάλαβε. Θα φανεί στην πορεία αυτά, συμβαίνουν στα πρωινάδικα. Ε, στην ίδια εκπομπή, πριν τεθούν τα σοβαρά ερωτήματα, τέθηκαν απαντήσει από τον Άδωνη, χωρί βεβαίω να τον έχει ρωτήσει κανεί. Έχουν έρθει τα ευχάριστα, αυτό που λέγαμε και πριν. Τελειώσαμε τα βάσανα. Ε, πάνε όλα πάρα, πάρα πολύ καλά και μάλιστα είναι πια τυχερή, όχι αυτή η γενιά που ζει τώρα και έχει περάσει και λίγο δύσκολα. Αλλά κυρίω οι επόμενε γέννε. Τι λέει το, γνουτος, λέει το δνού, όπω έχει σημασία αυτό. Λέει τόσο διεθνή πιστωτέ μα λέει στην Ευρωπαϊκή mm -hmm. Ένωση, αυτή είναι η πιστωτέμα που φτιάχνετε, Ευρωπαϊκά mm -hmm. κράτη. Λέει η Ελλάδα έκανε το δικό τη μέρο της συμφωνία. Mm -hmm. Ο ελληνικό λαό έκανε τι δικέ του τισίε. Τώρα έχει η δική σα σειρά να mm -hmm. κάνει <laughs> τα υπεσχημένα. Και ποια είναι τα υπεσχημένα, για να είμαστε συνολικμένη, mm -hmm. είναι μετά τι γερμανικέ εκλογέ. Περαιτέρω κούρμα mm -hmm. mm -hmm. του ελληνικού χρέου τουλάχιστον κατά 60 δισεκατομμύρια. Mm -hmm. Αυτό σημαίνει κύριε, κύριε οικονόμου ότι είμαστε η πρώτη γενιά Ελλήνων. Μπράβο! Εδώ και περίπου 100 χρόνια η πρώτη γενιά. Μπράβο! Μπράβο. Που θα δώσει στα παιδιά μας λιγότερο χρέος από αυτό που παρέλαβε θα δώσει τα παιδιά μας λιγότερο χρέος από αυτό που παρέλαβε <Τι> ενώ μέχρι τώρα κάθε γενιά Ελλήνων χρέωνε τα παιδιά και Μεγάλη τα εγγόλυνα με περισσότερο χρέος αυτό είναι μια πάρα πολύ ευχαριστήθηση το ακούσαμε Τελώσαμε από όλα τα υπόλοιπα. Να και το χρέο θα μειωθεί βεβαίω μετά τι γερμανικέ εκλογέ. Στο Σκά ήταν, δεν ήταν στον Μέγκαν. Στο Μέγκαν Μέγκα είχαν τι ερωτήσει. Στο Σκά είχαν αυτέ τι απαντήσει του. Άδωνη, τι πάρα πολύ ευχάριστε μετά το Πάσχα. Και πριν το Πάσχα, έχουμε αρχίσει εμεί εδώ. Τα μετράμε κάθε μέρα και τα καταγράφουμε τα ευχάριστα νέα. Κάθε μέρα υπάρχει και ένα ευχάριστο νέο. Ο Θόδωρο Πάγκαλο υπάρχει. Δεν θα κάνει τελικά το αποτεφρωτήριο που μα στεναχώρησε πάρα πολύ γιατί τον θέλουμε να τον καμαρώσουμε και στην ιδιωτική οικονομία, όχι μόνο να την εμπνέεται και να την εφαρμόζει ε, από άλλο μετερίζει αλλά θα ήταν καλό και ο ίδιος να έμπλεκε λίγο με τα επιχειρηματικά θα τον προτιμούσαμε όλοι άλλωστε εδώ τον προτιμήσαμε όσο ήμασταν εν ζωή δεν θα τον προτιμούσαμε στην επόμενη φάση της ε, ζωής ο Πάγκαλος λοιπόν με αγάπη για τον Γιώργο Παπανδρέου άλλωστε έχουν συνεργαστεί πάρα πολύ και με αγάπη γενικώ για τις ευθύνε όλων των υπολείπων Δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε πολιτικό κ. Παπαντελάκη, ακόμα και ο Γιώργο Παπαδρέου, mm -hmm. με τον οποίο είχα την τύχη και την mm -hmm. ευτυχία να είμαι αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση επί δύο μισή χρόνια, ακόμη και αυτό δεν μπορούσε να δημιουργήσει φούσκα λέγοντα λεφτά υπάρχουν. Δηλαδή, ο Γιώργο Παπαδρέου είχε κάνει τα ενίκια στην πλατεία Κολονακίου να είναι διπλάσια από την πέμπτη λεωφόρα τη Νέα Υόρκη. Mm -hmm. Δεν νομίζω. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι που καθιέρωσε τα δάνεια για διακοπέ. Το δάνειο, που λέω το δάνειο Χριστουγέννων, το δάνειο αυτό. Και, και, αυτός, και αυτός που το καθιέρωσε τα δάνεια αυτά, τα έδινε σε κάποιον. Τα έδινε σε εσά, σε μένα, στον κύριο εδώ και σε άλλου λιγότερο διάσημου. Mm. Οι οποίοι χρησιμοποιούσαν αυτή τη δυνατότητα. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, οι Έλληνε, χάρη στο ευρώ, ανακάλυψαν ότι μπορούν να έχουν όσα χρήματα θέλουν. Μπράβο! Marie, l'ola nie fille implora le supplia, d'une pare pas s'asseoir, je vais pleurer si tu t'en vas. Ela na skepdome κάτι έχουμε ανακαλύψει τα χρόνια του ευρώ είναι αυτό ακριβώς. Ότι οι Έλληνε μπορεί να έχουν το ανακαλύψαμε αυτό όσα χρήματα θέλουν κάποιοι άλλοι όχι οι ίδιοι εμείς. Είναι θέμα αυτό λεπτομέρεια η κυρία η κοπέλα που ακούστηκε στα ενδιάμεσα ε, να λέει να ανησυχεί για τις πανε, πανελληνίες είναι η μαθήτρια Όλγα Τρέμι η οποία μάλλον θα δώσει εξετάσεις από ό,τι φαίνεται και την απασχολεί συνεχώς στο θέμα το έχει και στο δελτίο κάθε Βράδυ, ο Θόδωρο Πάγκαλο θα βάζει με όλου εκτό από τον ίδιο και τον Γιώργο Παπανδρέου, με τον οποίο συνεργάστηκε. Όλοι οι άλλοι φταίνε για τα ακριβά ενίκια για τα πολλά δάνεια, για την κατάσταση τη χώρα, εκτό βεβαίω από του ίδιου. Είναι ταλέντο αυτό να κυβερνά 30 χρόνια από διάφορε θέσει και να φταίνε τελικά όλοι οι άλλοι εκτό από σένα. Ούτε ο Λοβέρδος φταίει, ο οποίο διαχειρίστηκε μόνο του, όπω λέει, χρησιμοποιεί ενικό, τι τύχε αυτή τη χώρα. Εφαρμόζω πιστά. Μια πολιτική εντολή. Εξού και το συμφωνία. Κατεβάζοντα τι ταμπέλες πρέπει να επιδιώξουμε συγκλήσει. Εξού και η συμφωνία. Εγώ διαχειρίστηκα τη χώρα, εγώ διαχειρίστηκα τη χώρα, εγώ διαχειρίστηκα τη χώρα στι πιο δύσκολε στιγμές της και τον καιρό που λεφτά δεν υπήρχαν. Τώρα, εγώ δεν θέλω ούτε να σκέπτομαι την ιδέα ότι μπορεί να τυναχτούν οι πανελλαδικέ στον αέρα. Διαχειρίστηκα τη χώρα στι πιο δύσκολε στιγμέ τη και τον καιρό που οι λεφτά δεν υπήρχαν. Άρα, το φαύλο παρελθόν αυτού του κομματικού συστήματο δεν με αφορά προσωπικά. Και πολύ σωστά τα λέει και έχει και δίκιο. Ποιο πιστεύει σε αυτόν τον τόπο, ότι το φαύλο προσωπικό παρελθόν αυτού του συστήματο αφορά προσωπικά τον ίδιο τον Ανδρέα Λοβέρδο. Όχι, δεν είχε καμία απολύτω σχέση γιατί το είπε, διαχειρίστηκε τη χώρα, όχι τι τύχε, τη χώρα την ίδια σε πολύ δύσκολε στιγμέ και όχι όπω οι υπόλοιποι τώρα. Στι πολύ εύκολε στιγμέ. Τα ευχάριστα τα έχετε μάθει με το αεροδρόμιο. Το παίρνουν από του Γερμανού ή Καναδοί. Υπάρχει ένα ΦΠΑ κάτι εκατομμύρια, εκατοντάδε, δεν έχει πληρωθεί, δεν έχει σημασία. Λεπτομέρειε οι επενδυτέ να έρχονται. Άλλωστε, από ό,τι άκουσα, είναι όλοι ευχαριστημένοι με την αλλαγή τη επένδυση. Οπότε, δεν θα θέσει τώρα κάποιο στου νέου επενδυτέ τα χρέη των παλιών, να του θεναχωρήσουμε να φύγουν και να μείνουμε χωρί επενδυτέ. Χώρα, λαό που δεν έχει επενδυτέ δεν υπάρχει ω λαό και ω χώρα. Το αεροδρόμιο λέγεται Ελ Βενιζέλος, Ελευθέριος Βενιζέλος, ο συνειρμός έγινε μέσος. ψάξαμε και βρήκαμε πώς μπορούμε να σταθούμε στο ότι δόθηκε το όνομα του αεροδρομίου από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και βρήκαμε την πιο κοντινή, ε, ε, τον πιο κοντινό άνθρωπο που είχε την κοντινότερη σχέση, να το πούμε καλύτερα έτσι, με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και δεν είναι άλλος από την Ελένη Λουκά. Ο παππού μου ήταν η πιο πλούσια από αρχοντική οικογένεια. Ήταν Παναγιοτάκι στο επώνυμο. Έχει αρχοντικό. Ήταν η πιο πλούσια οικογένεια. Μέρος. Τζερμιάδο, οροπέδιο Λασιθίου ακριβώς επειδή πέθανε η μου είχε πολλά παιδιά, παντρεύτηκε μετά ήταν δηλαδή δη... η πρώτη αχοντική οικογένεια της περιοχής που λένε τα τζάκια ξέρετε είχε στα... τα μποστάνια του, είχε κήπους είχατε και πρίκα εσείς και, ε, και παντρεύτηκε, Έτσι? αυτό το είχε το αποκλειστικό τέρας που δεν ξέρει ο κόσμος τη σχέση με εμένα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο Ποιο, Εμείς με τον Ελευθέριο Βενιζέλο Έχετε σχέση? Βέβαια. Όλοι μαζί. Παντεύθηκαν με τον Ελευθέρω Βενιζέλλου. Μπορεί με το αεροδρόμιο, μπορεί με το πρόσωπο, τον Εθνάρχη, γιατί είχαμε και Εθνάρχη. Δεν το διευκρίνησε, το αφήνουμε κι εμεί έτσι, όπω συμβαίνει με τα μεγάλα έργα τέχνη, ο καθένα να βάλει και να... την οδική του οπτική και να συμπληρώσει ό,τι ακριβώ θέλει ω συνέχεια. Δεν είναι η Ελληνοφρένεια. Αυτό που ακούμε την Τετάρτη του Πάσχα, όπω τη λέμε, τηλέφωνο επικοινωνία είναι το 2.11200.8200. Εκεί απαντάω, όπω όλοι, σηκώνετε τηλέφωνα και έχετε αυτή την πολυγοητευτική και χρήσιμη και γόνιμη επικοινωνία. Ο νικοσπρανί τη ρυθμίση τον ήχο, Μέιλ όποιο θέλει να στείλει στέλνει στη διεύθυνση studiopacerlfm.gr και όποιο θέλει να στείλει σε μέσα Αφήνει και ενώ το μήνυμα του στο 54%. 100. Θα πάμε στι πρώτε διεθμίσει, όχι έτσι απλά. Θα μοιράσουμε καταστάρικα, διότι έχουν αποδώσει τα μέτρα, είναι πολύ ο σαμαρά, η κυβέρνησή του, ο κουβέλη, ο κουβέλη Για να πάρουνε κατοστάρικα αυτοί που πρέπει. Δεν το λέμε εμεί. Τη μοίρασμα, τη μοιρασιά και το μοίρασμα των κατοστάρικων το κάνει ο Γεράσιμο Γιακουμάτο. Ερώστε! Ερώστε κύριε! Δεν μπορεί κανεί να αμφισβητήσει ότι τα οικονομικά του κράτου πάρα πάρα πολύ καλά. Ερώστε! Ερώστε κύριε! Το ζήτημα είναι άλλο. Αυτό φτάνει στο λαό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι ακόμα δεν έχουν φτάσει αυτό το περίσσεμα, δηλαδή τέλη του χρόνου, το κοινωνικό μέσμα τι σημαίνει. Πρωτογενέ πλεόνασμα. Δεν είναι μια λέξη καινού περιεχομένου. Πρωτογενέ σημαίνει ότι αν πάμε όπω πάμε, στα 4 δισεκατομμύρια, τέλο του χρόνου, αν πάμε 3, κοινωνικό μέσμα σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα, το 70% δηλαδή του πρωτογενέ πλεονάσματο, θα πάει σε κοινωνικό μέσμα. Δηλαδή θα πάει στου που είναι 18 χρόνια και παίρνει 9 καθάρικα. Θα δώσετε Περάστε kimi, adesso io cavsàrico. Peraste Περάστε peraste. Περάστε! adesso io zintaxico una cavsàrico. Peraste kimi, siga Σιγά Σιγά σιγά! Σιγά σιγά kiri mi mi di sismo, di odiosismo ο di φέρνει Il portede culotte de de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Η μαγική λέξη του 2013 από την αυτοκρατορία των ελλημάτων από τα 25 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο που πέραμε. Δανεικά για να ζήσουμε, και αγύριστα, πάμε στο πρωτογενέ πλεόνασμα. Είναι πολύ σημαντική επιτυχία. Δεν είναι κούτσα, ρε παιδιά. Είναι πολύ σημαντική επιτυχία qui se met la terreur dans toute la région Το κοινωνικό μέσμα σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα, το 70% του εκατόλεπτο πρωτογενού θα πάει σε κοινωνικό μέσμα, δεν θα πάει. Στου ένστολου που είναι δεκαοκτώ χρόνια και παίρνει μια κατσάρικα. Αδώ δύο κατσάρικα. Περάστε, κύρι! περάστε κύριε. Αδώ δύο κατσάρικα. Περάστε κύριε. Περάστε. Εδώ. Να δώσετε το συνταξιούχο ένα κατσάρικο. Περάστε κύριε. Σιγά, σιγά σιγά, σιγά στα μία κύριε, μην μι βρείτε μι σιωτισμό, διότι ο σιωτισμό φέρνει τη γρήπη. Έτσι λοιπόν, πάρτε κατοστάρηκα, ένα κατοστάρικο ο συνταξούχο, δύο κατοστάρικα ή έντολη, σύμφωνα με το διακμάτων, το έχει υπολογίσει χοντρικά, φαντάζομαι, έχουν γίνει μελέτε. Δεν λέει νούμερα στην τύχη. Αυτό θα γίνω σε κανένα. Όπω είπε, στο τέλο τη χρονιά που θα έχουμε πιάσει το περίφημιο πλεόντα. Θα είναι κάτι τέσσερα και τρία δει να είναι τα κατοστάρικα. Θα έρθουν. Κάντε τα κουμάτα σα, ζωαιριστεί για λίγου μήνε ακόμα και μετά έρχονται. Βροχή τα κατοστά, σιγά σιγά ένα ένα μόνο μην κολήσουμε γρρίπη, μηνύματα εδώ ακροατών. Ευχή μου, λέει, αγαπητέ και τα λοιπά. Κουράστηκα λέει 90 χρόνια να ακούω Χριστό Ανέστη. Προτιμώ σήμερα να ευχηθώ από καρδιά στο βασανισμένο λαό μα. Γρήγορη κοινωνική ανάσταση, με εκτίμησε Αλέκο, ο 90χρονο συνταξιούχος δημοσίου και και στο mail μάλιστα. Καλά να είστε, αλλά τόσο να ζήσετε, να δείτε την Ελλάδα να προοδεύει, αν και στα εξάμηνα, στο επόμενο εξάμινο θα προοδεύσει η Ελλάδα σύμφωνα με όσα λένε οι ειδικοί, για Άδωνη και ο Economist. Από εκεί και πέρα ε, την ευχή δεν ξέρω αν θα υλοποιηθεί Αν θα έχουμε γρήγορη κοινωνική ανάσταση Πρέπει να το θέλει και όλας κάποιος να αναστηθεί Γιατί από ό,τι βλέπω μεγαλύτερε προτιμήσει έχουμε στον θάνατο ε, Και ένα άλλο μήνυμα, ο Πάνος Πάσχα στην Κέρκυρα, τη όμορφο αναστάσιμο δείπνο Πολλά θαυμαστικά, ανεξαιρέσεις του 20 που φύλακαν τον δένδια Στο Κορφού Παλάς, τι γελίο Θεέ μου. Συμπληρώνει με άλλα τέσσερα θαυμαστικά. Δεν είναι γελίο, ο κύριο Δένδια είναι πολύτιμο για αυτή την κυβέρνηση, είναι πολύτιμο για τη χώρα και νομίζω οι 20 ήταν λίγοι που φύλακαν το Δένδια. Άλλωστε πήγε να φάει το δείπνο του, το, ναι, δεν ξέρω τι ήταν, βράδυ, μεσημέρι, γεύμα δείπνο. Ε, λίγοι ήταν, χρειάζονται περισσότεροι να φυλάνε το Δένδια. Θυμάμαι στην προεκλογική περίοδο πέρυσι, όταν ο Χρυσοχοίτη που ήταν και υπουργό Δημόσια Τάξη είχε έρθει στην Λιούπολη ω Β' Αθήνα να κάνει την ομιλία του σε 120 περίπου άτομα, ήταν 6 κλούβε. Καμιά δεκαπενταριά Δίας, δεν ξέρω και πόσοι άλλοι με πολιτικά θα υπήρχαν για να κάνει την ομιλία. Δηλαδή οι άνδρες οι αστυνομοίες ήταν περισσότεροι από αυτούς που είχαν πάει να τον ακούσουν επειδή ήταν ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης και είχε σώσει και αυτό στη χώρα. Μια που είπαμε Ιλιούπολη, θα ξέρετε ότι εκεί, κι αν δεν ξέρετε θα το μάθει, γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα κάθε μέρα. Γιατί είναι θέμα κλίματος, τόπου και λαού. Σήμερα λοιπόν... Η Ένωση Γονέων, η πολύ δραστήρια Ένωση Γονέων και Κυδεμόνων η Λιούπολη, δεν είναι μόνο στα χαρτιά, κάνει και έργα. Μαζί με το περιοδικό Εκπαιδεύω, χωρίζεται με μία παύλα το ΕΚ από μα προσκαλούν, σα προσκαλούν στην ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνουν για εκπαιδευτικού, γονεί, αλλά και μαθητέ με θέμα τα παιδιά μα και το διαδίκτυο, Υγεία και Ασφάλεια. Σήμερα λοιπόν γίνεται αυτό στι 7 το απόγευμα στο θέατρο του Δημαρχείου Ηλιούπολη. Θα μιλήσουν η κυρία Μπάρλου Έφη, είναι παιδοψυχίατρος, επιστημονικό συνεργάτη τη Μονάδα Εφηβική Υγεία τη Β' Παιδιατρικής Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Νοσοκομείου Πέδων, Αγγλαεία Κυριακού. Θα μιλήσει επίση με θέμα, η κυρία Μπάρλου θα το θέσει, είναι θυσμό στο διαδίκτυο, μύθο ή πραγματικότητα. Μιλάει και η κυρία Κοντογιάννη Σοφία, μεταπτυχιακή απόφυτο τμήματο επικοινωνία και ΜΟΥΜΟΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα Παιδιά και νέε τεχνολογίε, ευρήματα. Που έχουν εντοπίσει από το διαδίκτυο. Συντονίζει ο Γιάννη Αράντη, που βγάζει και το περιοδικό Εκπαιδεύω. Αυτά λοιπόν σήμερα το βράδυ, όποιο θέλει να πάει και δεν έχει τι να κάνει, μετά το Πάσχα είναι χαλάρε και οι... γενικότερα οι ώρε. Εφτά μου μου στο θέατρο του Δημαρχείου Ηλιούπολης. διαδίκτυο, πολύ ενδιαφέρον το θέμα έτσι και αλλιώ. Διαδίκτυο και ε, παιδιά. Τι έχει μείνει μετά από αυτά, Έχει μείνει αυτό που ακούστηκε το πρωί, επειδή πολύ δεν το πιστεύετε, και εμεί τα αυτιά μα όμω. Ε, έτσι μιλάνε πια στα κανάλια και το θέμα είναι τι κάνει το σουρού. Για, για να ξυπνήσουν για να σε παρακολουθήσουν γιατρέ μου δηλαδή με, where πες, is my mind πες μου φεύγεις από το θέμα στα άλλο. Μετά σε μούτσα που το λέω έτσι τι είναι η μούτσα ρε παιδιά εδώ το ακατάλληλο τη υπόθεση είναι τα αγγλικά του καμπουράκη. εμείς δεν το ακούμε για το υπόλοιπο το where is my mind αυτό που λέει ο καμπουράκης αυτό μας εκπλήσει γι' αυτό εγκαλούμε το να παρέμβει.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 Έλα μου διαμάντο Πέντε μέρες, έξι διακοπές ρε Ναι, καλά ήτανε Λίγο να ξεπιαστούμε Εγώ ξεκουράστηκα Ξεπιάσω Πήγα για σπάρι λάξ Και φάγαμε αρνί που έχει υποστήσει Σοκολατοθεραπεία, άλλη γεύση Σε γα*** Σου άκου Το Σάντα σε για την φορφητική επιτροπή εκλογέ. ρε Πώς πήγατε Πάλι το λιμπερόπουλο βγάλανε και Κόσμος, ρε. Καλά κάνατε. Καλά, καλά, Άμα είναι κάποιο ικανό, το Σαμαράκι δεν τον βγάλαμε, νομίζει τυχαία. Επειδή είναι ικανό. Επειδή και είναι και ο θα... καλύτερο φίλο των Γερμανών και επειδή έχει για συμβούλου του καλύτερου φίλου του ανθρώπου. Την Πρωτομαγιά, φίλε, πήγαμε στο, σύ, στο, σύ, στο Σύνταγμα με το ΚΚΟΕ. Για πε. Του γα. Τουσγα... Τουσγα... την τετάρτη Την Τετάρτη πήγατε, καλέ. Του γα. Τουσγα... Θα ακούσω ότι μεταφέρεται η αργία για, για χθε και πήγα σαν το μα... μόνο μου. Ναι. ναι. Έλα, αποστολή καλησπέρα. Καλησπέρα. Πήρα τη σήμερα θέλω να σου κάτι, πήρα σήμερα την ευρίωρη, την ελευθεροδική. Ναι. Και μου λέει, Περιπέρα, γιατί παίρνει ελευθερωτική, Γιατί παίρνει μια άλλη σημασία. Γιατί έχει τον Παναγούλη. Μου λέει, Ποιο είναι ο Παναγούλη. Αυτό μου λέει, είναι και ο Δεν το Ναι. Πού είναι και δρόμο. Μου λέει, Ποιο είναι ο Παναγούλη. Λέει, τον κοίταζα καλά, καλά. Λοιπόν, διάβασα ένα ωραίο κείμενο δικό του που το γράφει η και λέει: Μην περπατά πίσω μου, δεν μπορώ να σε οδηγήσω. Μην περπατά μπροστά μου, δεν μπορώ να σε ακολουθήσω.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 Μισό πολύ, τόσο πολύ, όσο χαίρομαι εσά και τα γαμμένα το σα. Το έκαψε μετά τη Μεταπολίτευση. Εγώ θα πρόσθετα και τι γαμμένε πισίνε σα και τι γαμμένε μεζονέτε σα. Αυτό ο Λοβέρδο. Έχει το φράσω σου, τα όλα καπέλο. Τα βγαίνει στην τηλεόραση ο αλήτη. Δεν πεθαίνουμε, λέει η γέρη, ο αλήταρα. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλα. Ζούνε πολλά χρόνια μετά την συνταξιδότησή του. Άλλο αυτό. Mm. Αυτά ήταν παλιά mm. που τα έκανε πουρδέλο. Τώρα είναι καθαρό. Mm. Ξεκινάει από την αρχή, μια νέα κίνηση. Mm. Ναι, όταν ήταν στο διοικητή ο ίδιο. Είχα... Συγγνώμη, για να ξεκινήσει από την αρχή και καθαρό, mm. δεν πρέπει mm. να προέρχεσαι και από καθαρού. Ναι, mm. ρε, που mm. Ρε Αποστολή, ποιο σου είπε ότι. Η κατεχάκι περνάει από την Ελίουπολη. Ωραία, η Έχεις πρόβλημα. Πρωτόπαπα λένε. Πώς? Πρωτόπαπα. Άλλη πρωτόπαπα, βρε, δεν είναι, μπροστά στο Δημαρχείο και μην τα πρωτοπρο... στο Δημαρχείο είναι η πρωτόπαπα. Ε. Η κατεχάκι συνέχεια είναι η Ούτε, κα... ούτε κανελοπούλου. Κανελοπούλου είναι κάτω... Πάντως, η δεν είναι αυτή. Η Καραγκιόζι, δεν υπάρχει. Που θα μου πεις εμένα Εγώ θα Εγώ είμαι φίλος ηλιοπολίτη Λιουπολίτη. Του δεν, δεν ξέρεις ούτε τι σώβρακο νομίζω τη φορά. <Τι> Είμαστε η πρώτη γενιά Ελλήνων εδώ και περίπου 100 χρόνια. Η πρώτη γενιά mm -hmm. που θα δώσει στα παιδιά μα λιγότερο χρέο από αυτό που παρέλαβε. Μπράβο! Ο Άδωνη τα λέει αυτά. Τα ευχάριστα. Εμεί εδώ και 20 μέρε είμαστε στα ευχάριστα. Έχουμε πιστεί από όλα αυτά που λένε τα κυβερνητικά στελέχη. Δεν θέλαμε και πολύ. Οπότε το λέμε και σε εσά να μοιραστούμε τη χαρά μα όπω μπορούμε. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Κάθε μέρα έχουμε ευχάριστα νέα και από το εσωτερικό και κυρίω από το εξωτερικό. Ε, άλλη μια εκδήλωση που θα γίνει με αφορμή την αυριανή επέτειο, γιατί αύριο έχουμε ένα, 9 Μαΐου 9 Μαου δεν είναι μόνο ότι μπήκαμε στην Ευρώπη. Υπέγραψε ο Καραμάλιστο ότι πιο φέρε εδώ το Ζισκάρντε Στεν, που ήταν σαν θερμόμετρο που τον Έλιο Χάρη κλείνει με την γραβάτα. Ε, παλιότερα, κάποιε άλλε δεκαετίε, συνέβη και κάτι άλλο. Νικήθηκε ο φασισμό για τα καλά ε, στην Ευρώπη. Εκεί έκλεισε δηλαδή το θέμα. Τότε όμω, παλιά. Τέλο πάντων, με αφορμή την Αβριανή επέτειο. Στην Αρτέμιδα Λούτσα, ε, η Λαϊκή Επιτροπή, γιατί μα το έχουν στείλει λίγο χήμα, είναι εδώ η ανακοίνωση, για την εκπομπή τη Ελληνοφρένεια. Λέει: Από Λαϊκή Επιτροπή Αρτέμιδα, κάνουν εκδήλωση με αφορμή την 9η Μαου. Το πολιστικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επαγγελίε από μαθητέ δημοτικού, θεατρικό δρόμενο και αντιφασιστικό πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα Σάλτι Αυτά γίνονται την Κυριακή όμω, στι 12 Μαου, ώρα 6.30. Έξω από το ξενοδοχείο Μέδουσα, η Λαϊκή Επιτροπή της Αρτέμιδας, τιμάει την αντιφασιστική νίκη των λαών, όπως λέμε την αυριανή επέτειο. Εμείς θα την τιμήσουμε αύριο. Ε, ο Μητροπολίτης Ανθυμός Παναγιώτατος για τους Θεσσαλονικείς, σεβασμιώτατος για όλους τους υπόλοιπους, μιλάει από τον άμβονα για ένα θέμα του Ευαγγελίου, διότι τα κηρύγματα των ιεραρχών από του Άμβονός όπως λέμε υποτίθεται είναι η επεξήγηση του Ευαγγελίου που είχε ακουστεί λίγο νωρίτερα εν πάση περιπτώσει θεολογικά θέματα, θέματα πίστης, τέτοια ακριβώς θέματα θα ακούσουμε ένα τέτοιο θέμα όπως το είπε από το Άμβονός όπως λέμε ο Άνθιμος Πρόεδρος και διοικητή της Τρεπέζης της Ελλάδος είναι ο κύριος Προβόπουλος τον οποίον έχω γνωρίσει τον οποίον εκτιμώ τον οποίον θαυμάζω για την αντοχή του που χειρίζεται όλα αυτά τα θέματα τα, το λέγω αυτό δημοσία αλλά όμως δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό που είπε ακούστε το έτσι το διάβασα όχι σε μια γνωρίδα σε πολλές αν μια τράπεζα θα λέγεται αμερικανική ή γερμανική ή γαλλική Η Ιταλική εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει οι τράπεζες να έχουν λεφτά για να μπορεί να κυκλοφορεί το χρήμα. Ε, όχι. Εμείς δεν συμφωνούμε. Εμάς μας ενδιαφέρει με βάση την εθνική μας φιλοτο... φιλοτιμία οι τράπεζες μας ας έχουν λεφτά με τη έρημνα των αρμοδίων και τη δική μας τήρηση αυτών που επιβάλλουν οι νόμοι στο κράτος Αλλά μας ενδιαφέρουν οι τράπεζες μας αυτές όσε είναι που είναι σήμερα οι επικρατέστερες και οι Εθνικοί και οι Πυραιώσεις και οι Γιουρουμπάνοι και οι Άλφα και υπάρχουν κι άλλες που είναι ε, δευτερότερες. Ε, αυτές οι τράπεζες ας έχουν χρήματα αλλά θέλουμε να είναι ελληνικές. Το ορίζει προφανώ το Ευαγγέλιο. Μόλι ακούσαμε το λόγο του Ευαγγελίου, ότι η Eurobank, η Α, οι εθνικοί ποιε αρκεί, δευτερότερε, να μείνουν ελληνικέ. Αυτό ακριβώ είναι ένα θέμα το οποίο το είχαν πιάσει και οι Ευαγγελιστέ, αλλά όχι τόσο αναλυτικά όσο το πιάνει τώρα εδώ άνθιμο. Ακούσαμε την άποψη τη επίσημη εκκλησία. Κυριακή έγινε αυτό πριν δύο-τρει Κυριακέ. Είναι παλιότερο. Απλά μα το θύμισε μια Κροάτρια που υπάρχει μέσα στο λαό που ακολουθεί τώρα. Και καταφύγαμε και σε αυτό να ξέρουμε ακριβώ τι λέει το Ευαγγέλιο. Για τι ονομασίε των τραπεζών. Περιμένουμε τώρα σε επόμενο κύριγμα να μα πει ακριβώ να μα αναλύσει τι λέει το Ευαγγέλιο και για τα ψηλά γράμματα, τα οποία νομίζω αφορούν περισσότερο του πιστού. Ναι. Ναι, στον κύριο Μαλαμάτη θα ήθελα. Τον κύριο? Μαλαμάτη, Νίκο. Α, δεν είναι εδώ, είναι η σύζυγό του. Να σα δώσω τη σύζυγό του. Ε... Είναι η μαλαμάτη Τίνα. Η μαλαματίνα. Τι <laughs> θέλετε? Χωρατό. Δεν ξέρω να το πιάσατε. Ναι. Αλλά και δεν σας άρεσε και όλες, μάλιστα. Καλά, τι να πω. Μισό λεπτό. Τότε θα προσπαθήσω ξανά. Έχω ένα πρόβλημα, ρε φιλαράκι. Α. Προχθές είχε ένα πρόβλημα η γυναίκα μου πάσε ο και έκανε μετάγγιση και Σηκώνεται κάθε πρωί τώρα που τσαγουδάει τον εθνικό ύμνο, βγάζει τη σημαία στον παλικόν, το βράδυ. Οπότε τι πήγε, γενικό κρατικό. Ναι. Τι μα. Μά... Πάσκαλά. Πού... Την άλλη βδομάδα θα τη δει κουρούπα. Ε, μεταξύ... Κουρούπα και θα μιλάσει κιλήσια. Φοράει δεμάτα είναι και με κυνηγά με το μαστίγιο να με δίνει δε κάκω αυτό. Όχι, το καλό είναι ότι με το έμα που έφαλε, σίγουρα τώρα θα τι αρέσουν οι άντρε. Ναι. Γεια σας. Γεια σου Αποστόλη. Γεια σου για σένα. Γεια. <laughs> πώ Πώς είσαι σήμερα. Άσε που να σταλέω πώ είμαι σήμερα. <laughs> Μην τα <te> ρωτάς. <laughs> Έφαγα το αρνί, δεν ξέρω το αρνί. Πρέπει να ήταν ελληνικό. Ναι. <laughs> ναι, ναι, ναι. Νιώθω πολύ <laughs> κοντάρι σημαίας. Λοιπόν. Άσε. <laughs> Σίγουρα ήταν ελληνικό. Σήμερα το πρωί μπήκα σε ένα φούρνο να ψωνίσω Και πρέπει να φάγα και αυγά από ελληνίδε κότε. Κάτι δημόρφωση Αθηναίων. <σίγε> ναι. Ναι, να και νιώθω πολύ. Δηλαδή το DNA μου έχει εκτοξευτεί στα ύψη. Λοιπόν, μπήκα σε ένα φούρνο να ψωνίσω σήμερα το πρωί, στη Θεσσαλονίκη. Και είχα βγάλει εκεί ένα νέο προϊόν. Ερώτησα <σίγε> τι ήταν. Ψωμί με σουσάμι, όπω είναι μπουγάτσα με τυρί. Μπουγάτσα, <σίγε> ναι. Ήταν, τι ήταν, μπουγάτσα τι. Με τι, πάει το μυαλό σου. Ναι, με τι. Με σοκολάτα. Μπουγάτσα με <σίγε> <σίγε>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 Του πρωινομαρχαίου το ίδιο? το ίδιο. Το ίδιο, το ίδιο. Έχω και κάτι άλλο να σου πω. Τι? Ε, λόγω τη κατάνοιξη τη μεγάλη εβδομάδα που διανύουμε. Δεν διανύουμε, πέρασε. Χαρά μου, δεν κατάλαβε. Η μεγάλη εβδομάδα πέρασε. Αφού είμαστε τώρα Τετάρτη του Πάσχα, τα είπαμε αυτά. Πέρασε, ναι, ναι το ξέχασα. Ξέχασα και το ξέχασα, λοιπόν. Εκτό και, και αν είσαι καθολικά. Είσαι καθολικά. Όχι. Να στείλω ναι. καραφλά. <laughs> Θε να στείλω καραφλά. <laughs> αν και αυτά από ό,τι έχω καταλάβει, τη Εκκλησία πολλοί δεν είναι. Το πουλάνε λίγο γιατί έχει πέρασει. Ναι. Αλλά μπορεί να με στο Καραφλά, μπορεί να σου στείλω μακριμάλια, ξανθοπά αγόρια τραγουδιστές Να στείλω Γαϊτάνο, Θε μπορεί να στείλω Γαϊτάνο. Όχι, σε παρακαλώ πολύ! Που τα συνδυάζει και τα δύο και το χρυσταυτικό και το εκκλησιαστικό. Ναι, ναι, τα συνδυάζει όλα. Λοιπόν, ο Μητροπολίτη Άνθυμο από Άμβονο πριν από λίγε μέρε είπε ότι αν ε, πτωχεύσουν οι τράπεζε θα πτωχεύσει η χώρα. Και κάλεσε όλο το λαό να συνεισφέρει με ό,τι μπορεί ο καθένα για να σωθεί η Εθνική Τράπεζα. Αλλά απέκριψε. Τον Άνθιμο, πώ το λένε. Μπουγάτσα με χρυσό. Ναι, ναι. Μάλλον. Απέκριψε όμω να πει ότι η Εθνική Ή Τράπεζα. Ή μπουγάτσα με πουλί τη Χούντα. Και αυτό. Μ. Και αυτό πάει. Για πε τώρα. Απέκριψε όμω να πει ότι η Εκκλησία είναι μεγάλο μέτοχο τη Εθνική αφού διαθέτει 15 εκατομμύρια μετοχέ. Άντε ρε καλή επανάσταση. Εμισό, καλή. Έχουν μια περιουσία να χειριστούν. Τι θε να τη χάσουνε, Άμα όχι. τη χάναν την περιουσία, μετά θα λέγατε που τα ξοδέψαν τα λεφτά. Έτσι Ενώ τα επενδύουνε στι τράπεζε που είναι εκεί. Είσαι. Σωστό. Έχει αντίρρηση. Έχει αντίρρηση. Και πρέπει να συνεισφέρει όλο ο κόσμο για να σου πούν οι τράπεζε. Ναι, ναι. Πρέπει, δεν πρέπει. Θέλει, δεν θέλει, θα συνεισφέρει. Ναι. Ναι, γεια σα. Γεια σα. Την ευδοκία θα Την ευδοκία. Νε τρεν Κοινωνικό μέσμα σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα, το 70% του πρωτογενού φιλονάματο, θα πάει σε κοινωνικό μέσμα. δεν θα πάει στου Έλστολου, που είναι 18 χρόνια και παίρνει μια κατσάρικα. Αδώ σε κατσάρικα. Περάστε! Περάστε, κύριοι! Αδώ σε κατσάρικα. Περάστε, κύριοι! Περάστε! Εδώ! Να δώσω το συνταξιούχο ένα κατσάρικο. Περάστε, κύριοι! Σιγά-σιγά, σιγά-σιγά στα μία, κύριοι! Μην μη, μη, μη, μη, διότι ο σιωτισμό φέρνει τη γρήπη. Σε φουνάκης γαλινός ή διπρικών νεοτερισμί. θα μπορούσε να ήταν. Δεν είναι όμω, είναι δύο ονόματα. Ο ένας από τη Νέα Δημοκρατία, ο άλλος από το Πασόκ, βουλευτές της ε, Λέσβου. Ε, βρέθηκαν τις μέρες της μεγάλη εβδομάδας ε, και αντάλλαξαν με πολύ ωραίο τρόπο, όπως αρμόζει ε, ότι αντάλλαξαν, όχι λόγια βαριά, αντάλλαξαν επιχειρήματα. Έτσι ακριβώς όπως έχουμε μάθει οι Έλληνε να συζητάμε, πόσο μάλλον που και οι δύο από Οπτικές και με διαφορετικές μάλλον οπτικές από διαφορετικά μετερίζια στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση. Είναι ντροπίσιο. Να σε άντρα. σε μένα είσαι είσαι είσαι Είναι Να σε άντρα. το είπε Εμένα τα πότε τα λεφτά. είναι Με Έχετε διαλύσει την Ελλάδα. Και να σκύβει. Έχετε διαλύσει. Και, <Τι> και συνεχίστηκε έτσι η ανταλλαγή επιχειρημάτων. Πολύ γονείμη για τον τελευταία τη χέρι με τα ελληνική που τα βλέπουν αυτά. Τα έδουν και εισέβαινε στην Αθήνα. Είναι ωραίο που σου φυλάξει να όρθιοι όλα αυτά. έχει πάει πάνω από το Γαλλινό και του λέει σε κότε και λεγό. Σε μένα το λέει αυτό. Σε σένα το λέω αυτό. Και τελειώνει και ο διάλογο. Ούτε διαψεύδει ούτε λέει γιατί με είπε σκότα, τίποτα. Συνεχίζεται κανονικά, είσαι γέλει. Και όλα τα υπόλοιπα. Το ωραίο είναι ότι στο τέλο που καταλήγουν ότι έχετε διαλύσει την Ελλάδα, είπε ο δεξιό βουλευτή προ τον Πασόκο βουλευτή: Ότι έχετε εσεί διαλύσει την Ελλάδα. Αλλά όλοι μαζί την κάνουμε τι ακριβώ τώρα με την κότα και τον γελίο. Λεπτομέρειε. Αυτά συνέβησαν τι μέρε τη μεγάλη εβδομάδα. Τα έχουμε περάσει αυτά. Πήγαμε αλλού. Στο αλλού έχουμε το Γιακουμάτο που κάθεται παραμένει και είναι ένα αγρότη από την άλλη άκρη, όχι τη τηλεφωνική γραμμή, του link. Το οποίο όμω ακούει τι κρυφά ψιθυρίζει για κουμάτο. Αγαπητοί, σα ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μα. Καλά κουράγια, καλέ δουλειέ, καλά κέρδη. Καλό κουράγιο και με την οικογένεια έχει. Να Γιατί καλά. όταν, όταν, όταν κάνει. Δεν υπάρχουν κέρδη. Θα έρθουν σιγά-σιγά. Κέρδη, επιβίωση είναι θέμα επιβίωση, κυρία Τσεπανίδη. Να είναι, είναι τουλάχιστον να είναι σε, καλή, σε καλό επίπεδο η ζωή. Μην γίνουμε τίποτα κλεφτρόνια, ούτε κλεφτρόνια θέλουμε να γίνουμε, ούτε απαταιώνε άλλου αυτού εκεί κάτω του 300. Ξέρουμε. Ε, τώρα και έχω και, και τρεις εδώ να... Να... να σας πω, έχω και τρεις εδώ στο στούντιο είναι, το μη, αυτοί, μη, ζούνε... μη τους λέτε έρθουν... έτσι Συγγνώμη. Δεν θα δω, δω, μπορώ να πάω στο τραπέζι Κυρία Τσαπανίδου Ας έρθουν να δουν εδώ πώς είναι η κατάσταση Ζούνε στη χλυδία εκεί και όλα στα καλά Και στα, στα ωραία Και εντάξει είμαστε, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει Λοιπόν Με αυτά τα. Ε, αι, μην, μην αρχίζουμε. Στην μην αρχίζουμε. Καταλαβαίνουμε τι δυσκολίε. Καταλαβαίνουμε τι δυσκολίε. Όλοι τι βιώνουμε. Άλλο λίγο, άλλο περισσότερο. Αλλά να το κρατήσουμε Αυτός σε, σε μια αξιοπρέπεια. Λάθος Λάθος, λάθος, λάθος που σα έχει λάθος, πιάσει όλου τώρα. Ο άνθρωπο. Γιατί έκανε λάθο. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Ο Γιακουμάτο είπε Καραγκιόζη τον Αγρότη. Ο Αγρότη άκουσε το Καραγκιόζη, αλλά νόμιζε ότι το λέει κάποιο του ΣΥΡΙΖΑ και προσπάθησε ο άλλο του ΣΥΡΙΖΑ να πει: Δεν είπαμε εμεί Καραγκιόζη τον Αγρότη, αλλά το από Γιακουμάτο το γνωστό μπέρδεμα που συμβαίνει συνήθω. το φτάνουμε στο τέλο. Ακολουθεί βεβαίω ο λαό. Αμέσω μετά Γιάννη Παπαδόπουλο Μαγκαζίνο και στι 3 στο Ενικό ΓR. θέλετε να παρακολουθήσετε, το θέμα είναι ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώ και επίκαιρο μετά και τι τελευταίε. Εξελίξεις που η Ελλάδα το έχει πάρει μάλλον από ό,τι φαίνεται πιο σοβαρά, Οι γερμανικές αποζημιώσεις. Τρει η ώρα συντονίζεται στο Νικόρτζιάρ και παρακολουθείτε όπως έχουμε μάθει τις εκπομπές που κάνει ο Νίκος Χάντζι Νικόλαο αυτή τη φορά, μεσημέρι όμω. Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο κανονικά. Γεια σας. Αγάπη μου, γιατί άργησε. Έκανα κάτι άλλο. Πάρα λίγο να μου τελειώσει η μπαταρία. Α, τι με δονήκεσαι, ε. ε τι να κάνω. Πάρε τρει φορέ γλυκε μου και μόνο τη μία με έχει βγάλει, αλλά δεν με πειράζει εμένα. Εγώ πάντα θα σε αγαπάω. Το βορειδάκι, τι λέει, ρε το βορειδάκι, θα κάνουμε κομμουνισμό. Ναι, μπορείτε να το τρώει λεμό θα... του για κονσέρβα. Υπάρχουν διαφορετικέ επιλογέ. <κλυκές> να κάνουμε κομμουνισμό. Ναι, ναι, ναι. Αν θεωρούν αυτό που είχε γίνει εδώ από πάνω κομμουνισμό, έχει μεγάλο λάθο. Αλλά αυτό που έχει γίνει εδώ από πάνω, εκεί μα πάνε αυτοί. Πού είναι η ελεύθερη οικονομία του, Βορειδάκι. Έγινε και βοήθηση πολιτικό. <Τελίου> Πε μου σήμερα ότι άκουγες Βήμα FM. Όχι, φίλε. Λοιπόν, είχε την έμπευση το πάγκαλο. Ο οποίο είχε πάρει το χοντροβούβαλο και του είχε πάει και τέσσερα κρασιά από τα δικά του και την επισκοπή που τα λέει. Αυτά τι είναι για να μεταλάβουν πριν του κάψει. Τι κρασιά ήταν αυτά. Όχι, τα πεί και εδώ πεντάκι μου, τέσσερα κρασιά και πέκανα. Κάτι σημα... και Θόωρο, πολύ κυμπάρι ο πάγκαλο. Θα μπορούσε να μα ρωτήσει όμω. Έτσι αλλιώ με δικά του λεπτά δεν τα πήρε. Άκου να δει. Να μα ρωτήσει χοντρο... αν συμφωνούμε σε αυτό το Θόρο. Ο εκφωνητή λέει και ο παρουσιαστή, οι τέσσερι μα στείλουν σε μέσα πάνω από ένα μπουκάλι κρασί. Και λέει ο χοντρό και να το κάνει λέει, το ένα μπουκάλι σαν κρατή και τα τέσσερα. Έτσι. Έτσι μην είναι πολλοί ναι. μετά και τα πιούν όλοι μαζί. Πολύτες Ένας δεν τα πιεί πάρει... και μόνο του. Ξέρει ο Πάγκαλος από μοναχικό φαβοπότη. Γραφείο έχει ο Πάγκαλος πολιτικό. Έχει. Πώς δεν έχει. μπορεί να πάρεις τηλέφωνο και να πεις σαφάρσα ότι κέντρισες το κρασί. Να γελάσουμε. Έρχεται, έρχεται το Πάσχα. Έρχεται το Πάσχα. Ναι. Γιατί την επόμενη παραδένες. Επίρεξε το Πάσχα σε πολύ θρήσκο. Αφού να κομούν και οι στάθεοι. Τώρα Ε, μιλάμε για συσπηρέ Ευρωπαϊκού Νότου και τα λοιπά και τα λοιπά. Και πρόβλημα πολιτικό, και με κοινωνικέ διαστάσει. Γιατί πρέπει στην Ελλάδα, αφού μπορούμε να δούμε ένα μεγάλο ηγέτη, ο οποίο μπορεί να συσπηρώσει όλε αυτέ τι χώρε. Άμα oh, λοιπόν. αυτέ τι χώρε, Έχει πρόταση. Έλα, έχω. έχω έλα, θέλω να είσαι λίγο ομαδικό. Θα ψαπαρέα. Γάπ. Ελλάδα. Ελλάδα. όπω Σώση όλου. Δηλαδή, δηλαδή μόνο να καταλάβει το Παρίσι θα γίνει παραθαλάσσιο. Mm. Η Μεσόγειος θα φτάσει μέχρι στο Παρίσι. Θα το βουλιάξει όλο αυτό το κομμάτι. Ακεί θα βουλιάξει, δεν θα αλλάξει όπω εδώ. Εδώ αλλάξαμε, δεν βουλιάξαμε. <ΣΣΣ> <ΣΣ> Αποστέλεια. Γεια. Yeah. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στα πατριωτάκια μα, στις ευιώτε. Ευιώτε. <ΣΣ> ναι, ναι. Ανοίγω στου ιδιώτε. Ποιο? Λέγε. Εγώ. Τι ποιο. Ποιο μωρό μου, ποιο. Λοιπόν... Και στα δομένοι, και στα δομένοι, μην Είμαι α... επηρεασμένος ακόμα από το Πάσχα, κατάλαβες, ε. Κατάει το νησιότικο μέσα μου. Ναι, δεν το συζητώ. Λοιπόν, θέλω να τους πω, μην ακούσω κανένα να διαμαρτύρεται... Γιατί και εγώ δεν ξέρω τι έχει να Όχι, βέβαια, ότι δεν του τα έχω πει τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια ψηφίζανε το Πασόκ. Το οποίο ο Πασόκ τσέκλεισε όλα τα εργοστάσια. Να φάνε δεν έχουν. Έχουν μονάχα τα πανό στη χαλκίδα. Καλώ ήρθατε στον νομό των ανέργων. Και τώρα πάνε και μου ψηφίζουν. Λε και δεν ξέρανε τόσα χρόνια. Πήγαν να ψηφίσανε το Μαρκόπουλο. και ήταν ο Μαρκόπουλο. Το δεξί του Σαμαρά. Και το πώ το λένε, τον Κυρίκοβλου. Άλλη ιστορία. Και να μην μιλάνε καθόλου Γιατί έναν δρόμο mm. και αυτόν δεν τον έχουν κάνει καν, δεν είναι νόμιμος. Mm. Η μόμα της τον έφτιαξε. Γι' αυτό να τον βουλώσουν και να κάτσουν εκεί στη φτώχεια του και στην πείνα του. Αυτό έχω να της πω. Από το Βενιζέλο να λέει ευτυχώ που είναι η Τρόικα γιατί αλλιώ θα είχαμε εξοκύλι. Ποιο θα είχε εξοκύλι, ο λαό ή αυτοί που κυβερνάνε. Εάν λοιπόν αυτό ερνεύει. Ερέτη... Όχι, δεν είπε αυτό. Ευτυχώ που έχουμε την Τρόικα, αλλιώ θα είχαμε πατσοκύλι. Έτσι είναι. Αυτό. Τα... Γιατί τρώγαμε, τρώγαμε πριν, δεν ξέρουμε πού να σταματήσουμε. Είχαμε πολλά να φάμε, υπήρχαν λεφτά και τρώγαμε, τρώγαμε, τρώγαμε, τρώγαμε, τρώγαμε. Με αποτέλεσμα να κάνουμε πατσοκύλι. Τώρα που ήρθε η Τρόικα θα βγαίνουμε στι παραλίε, fit. Στεγνή, σαν παξιμάδι όλοι. Ερώστε, κύριε. Δεν μπορεί κανεί να αφισβητήσει ότι τα οικονομικά του κράτου πάρα πάρα πολύ καλά. Ερώστε, κύριε. Το ζήτημα είναι άλλο. Αυτό φτάνει στο λαό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι ακόμα δεν έχουν φτάσει αυτό το περίσσεμα, δηλαδή τέλη του χρόνου, το κοινωνικό μέσμα. Τι σημαίνει. Το λέω και. Πρωτογενέ πλεόνασμα. Δεν είναι μια λέξη καινού περιεχομένου. Πρωτογενέ πλεόνασμα σημαίνει ότι αν πάμε όπω πάμε, στα 4 δισεκατομμύρια τέλο του χρόνου, αν πάμε 3, το κοινωνικό μέσμα σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα, το 70% του. Πρωτογενεί πληρονάκα. Θα πάει σε κοινωνικό μέσμα. Δεν θα πάει. Στου ένστλου, που είναι 18 χρόνια και πένε κατσάκα. Αδώσει γιο γατσά. Περάστε! Περάστε κύριε. Αδώσει η γιοτσάρηκα. Περάστε κύριε. Εδώ. Να δώσει το συνταξιούχο ένα κατσάρικο. Περάστε, κύριοι. Σιγά-σιγά, σιγά-σιγά στα μοίρα, κύριοι Μην μι, μιλήσετε, μι, μι, μι, Διότι ο συνοστισμό φέρνει την γρήπη. sur <τ' C 'nNG> le dos. Να ένα Περάστε, κύριοι. είναι η 2013.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 Gio!